Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Την άβλωση πλοίου, το οποίο θα φιλοξενήσει πρόσφυγε και μετανάστε, ανακουφίζοντα το hot spot τη Μόρια μετά τα χθεσινά επεισόδια, από τα οποία προκλήθηκαν εκτεταμένε ζημιές, αποφάσισε το αρμόδιο Υπουργείο. Από νωρί το πρωί, συνεργεία καθαρίζουν του χώρου, όπου από πυρκαγιά καταστράφηκαν 50 σκηνέ, ενώ άμεσα θα γίνει η αντικατάστασή του. Για την ΕΡΤΕΓΕΟ, Αναστασία Σπυριδάκη. 48 πρόσφυγες και μετανάστες, 10 γυναίκες, 16 παιδιά και 22 άντρες μεταφέρθηκαν στη Ζάκη το σήμερα τα ξυναίρωματα από ορχηματερικό πλοίο μετά από επιχείρηση διάσωσής τους. Δύο άτομα ουκρανικής καταγωγής κρατούνται ως διατημιντές, Έρτις Ζάκη και Αλλαγές και ακυρώσει στο πρόγραμμα των δρομολογίων των πλοίων από και προς την Κρήτη θα υπάρξουν λόγω της 48 ώρε απεργίας της Πύνιο από τις 6 το πρωί της Πέμπτης, 22 του μήνα έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Όσοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα πρακτορία των πλοίων. Για την ΕΦΤ Σοφία Θεοδωράκη. Ανοιχτέ πληγές που παραμένουν ακόμη μετά την περίοδο των φωνικών πυρκαγιών του 2007 θα προσπαθήσουν να κλείσουν η πυρόπληκτη δήμη της Ηλίας μετά την έγκριση έργων ύψους 14 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Μολυβιάτη σύμφωνα με απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος. Έρετης Πύργου, Χρήστος Επαφές στο Υπουργείο Εργασίας με τον αρμόδιο υπουργό και μεσήνιο βλεφτή Γιώργο Κατρούκαλο έχει σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η καταβολή του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος προς τους κατοίκους του Δήμου που υπέστησαν καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες για την ΕΡΤ Καλαμάτας Βαγγέλης Ποτέρα. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετήδη μετά από την κλίση του από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως κατηγορούμενος γιατί δεν διευκόλυνε τη Χρυσή Αυγή στις προεκλογικές της εκδηλώσεις και δεν έδωσε στοιχεία για τα παιδιά μεταναστών στους δημοτικούς σταθμού τη Πάτρας. Για την ε. Πάτρας, Δήμητρα Ναργύρω. Αποχή από τα μαθήματά του πραγματοποιούν από σήμερα οι 18 μαθητές του σχολείου Λακώματος Αμοθράκης, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση δεύτερου εκπαιδευτικού στο σχολείο, έστω και προσωρινά, μέσω απόσπασης και μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος. Έρτορη Στιάδας, Ορφανίδου. Έντονη διαμαρτυρία των λογιστών τη Καρδίτσα για την ενέργεια του Δήμου να του χρησιμοποιήσει ω γρανάζη ενημέρωση οφειλών των Δημοτών. Ο Δήμο ζήτησε και έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τα email των Δημοτών προκειμένου να του γνωστοποιήσει τις οφειλέ του. Ωστόσο, τα email στη μεγάλη πλειονότητα είναι των λογιστών και όχι των Δημοτών και ω εκ τούτου οι λογιστέ αρνούνται να παίξουν τον ρόλο του κούριερ. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Κέντρο ενημέρωση και υποστήριξης δανειοληπτών, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της πύρου πρόκειται να λειτουργήσει και στα Ιωάννινα. Πρόκειται να στεγαστεί σε διαθέσιμους χώρους του Δήμου είτε της περιφέρειας, ακόμη και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση πόρων. Σωτήρης Αργύρης, Ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού ορκωτού εφητείου Καστοριά η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας τη ατυχη 37 37χνης Ανθής τον περασμένο Ιανουάριο στο Βελβεντό Κοζάνης με βασικό κατηγορούμενο το 42χνος σύζυγό τη. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει και η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για την επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών του Ζευγαριού για την ΕΡΤ Κοζάνης Κώστας Δαβάνης σε μήνυση κατά αγνώστων για συκοφαντία και προσβολή αποφάσισαν να προχωρήσουν σε χθεσινή του συνέλευση οι εργαζόμενοι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου και Βορείων Σποράδων με αφορμή επιστολή που εστάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Ισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου και καταγγέλλει κακοδιαχείριση, ενώ ζητά έλεγχο των οικονομικών του συνεταιρισμού από λογιστές. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου. Μνημόνιο συνεργασία συνυπέγραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρο Αναουτάκης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα για την αναβάθμιση και επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής Μασαράς από την Αρτυρακλή του 38% αύξηση σημείωσε η τουριστική κίνηση σε επίπεδο αφήξεων τσάρτερ στο αεροδρόμιο τη το πρώτο 15η μέρο του Σεπτέμβρη για πρώτη φορά μετά από μήνε, σύμφωνα με δήλωση του αερολιμενάρχη Αντώνη Καλούδη στην Ερτρόδου για την Ερτρόδου αριστερή Μιαούλη. Με δέκτε ακουστική ο οδοφωτισμό πλέον στο Δημοξάνθη. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργεια και πόρων. Βασιλική μαχέρα. Ερτ Εργαστήρι δημιουργικής γραφής για παιδιά από 8-14 ετών θα λειτουργήσει και φέτο ως σύλλογο Φιλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών. Για την έρτη Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Οι ταινίες του πρώτου ΕΠΑΛ και του πρώτου εκπαιδευτικού κέντρου Άργου, ο θρύλος του Τζιμ Λόντου και για την Ελλάδα στέλειο Μου επιλέχθηκαν από το 31ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου Δράμα και θα προβληθούν μαζί με ακόμα 15 μαθητικέ ταινίες από την Ελλάδα και την Κύπρο την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στι 12 στο κινηματογράφο Ολίμπια τη Δράμα, για την Ερτρίπολη στα Κυπρούσα. Αγώνας δρόμου με τίτλο «Τρέχοντας για τη συνεργασία» διοργανώνται τη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για το 2016. Ο αγώνας θα ξεκινήσει από το κρυσταλοπηγή φλόνας και θα τερματίσει στη βίγλιστα Αλβανίας. Για την ΕΡΤ φλόνα στο Μαΐ Αδάμου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του γήπερ Ανθή που είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και για τις ανά